Μέρος δεύτερο. Στο χωριό. Γεια σου. Καλώς όρισες. Τι γίνεσε; Καιρό έχουμε να σε δούμε. Έλειπα. Είχα πάει στου αδελφού μου. Τι πήγες να κάνεις. Να ξεκουραστείς. Ναι. Τα νεύρα μου ήταν σε κακό χάλι και ήθελα να δω πώς τα πάνε γενικά με την καλλιέργεια στο χωριό. Άκουσα πως ο αδερφός σου είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή των νέων γεωργικών μεθόδων. Βέβαια, έφερε από το εξωτερικό μηχανοκίνητα άρωτρα, θεριστικές και αλωνιστικέ μηχανές. Μαθαίνω επίσης πως γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να ενισχύσουν τους αγρότες με τα πιο καινούργια γεωργικά μηχανήματα. Το στάρι συγκεντρώνεται για να πουληθεί όλο μαζί σε καλή τιμή. Η περισσότερη δουλειά γίνεται με μηχανήματα και φαίνεται ότι οι αγρότες δεν θα χρησιμοποιούν σε λίγο τα ζώα. Καθόλου, ίσα ίσα που τα χρησιμοποιούν πολύ. Έφεραν εξάλλου ταύρους καλής ράτσας και ελβετικές αγελάδες για αναπαραγωγή. Κατασκεύασαν κυψέλες και ηλεκτρικές κλωσομηχανέ. Κυνηγούν τώρα συστηματικά τις αλεπούδες και τους λύκους. Περιποιούνται τα πρόβατα πολύ και το μαλλί τους προαγοράζεται από τα εργοστάσια που κατασκευάζουν τα λεπτότερα πλεκτά. Το χωριό λοιπόν προοδεύει. Ναι, όσο πάει και καλύτερα. Έχουν βάλει μπρος κάτι σχέδια για καλύτερα σχολεία και για την αναδάσωση των γειτονικών βουνών που είναι αποψηλωμένα. Τις Κυριακές ακόμη και οι γυναίκες και τα παιδιά με φτιάρια και αξίνες στον ώμο πηγαίνουν και φυτεύουν μικρά δέντρα. Α, μπράβο τους! Ας ελπίσουμε ότι θα μιμηθούν το παράδειγμά τους και οι άλλοι.